Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού, <Συσίλου> Λόγοι από τον ιερό Άθωμα. <Συσίλου> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Ευλογημένοι μου χριστιανοί, καλή σας εσπέρα Άσο το σύστη, ω εγώ θαρνύθη, θείου πάσα ή νυκτεθύρα. Αυτό είναι το δίστιχο της Κυριακής που μας πέρασε, του υπομνήματος που έχει εξαιρετική σημασία για την όλη πορεία μας την απαραίτητη προσωπική μας μετάνια, ενώπιον της ολάνικτης θύρας, της αγάπης του ουράνιου πατέρα μας. Η ανυπέρβλητη εσπλαχνία του δίνει μεγάλο θάρρος και στους πιο μεγάλους αμαρτωλούς. Γνωστή η παραβολή, γνωστή η ιστορία, συνήθεις, επαναλαμβανόμενοι και έχουν πολλά και ωραία κατά από πολλού υποθεί. Έτσι, ο ταπεινός, απόψινός ο μιλητής, δυσκολεύεται όχι λίγο να αναλύσει γνώριμη υπόθεση καλοδιατυπωμένη, σαφή και περιεκτική. Ευγνώμονα ευχαριστούμε τον Θεοφότη στο Ευαγγελιστή Λουκά που μας μετέφερε τόσο άρτια την παραβολή αυτή. Θα ήταν λάθος μας αν λέγαμε πως η παραβολή είναι άψογη και περίτεχνη γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η γλώσσα του Χριστού. Αφορμή και αυτής της παραβολής είναι οι παράξενοι περίεργοι και πονηροί Φαρισαίοι που σκανδαλίζονταν καθώς έλεγαν γιατί ο Χριστός συνδυπνούσε με τους αμαρτωλούς. Δεν ανέχονταν επουδενή αυτή την επικοινωνία, δεν τους επέτρεπε ο ηθικισμός και ο ευσεβισμός τους ο Χριστός επέμενε πως ήρθε η Κύρια για τους αμαρτωλούς. Δεν μπορούσαν αυτό να το κατανοήσουν ή δεν ήθελαν. Ήταν λοιπόν ένας πατέρας και είχε δύο γιους, ο ένας μεγαλύτερος και φαινόταν υπάκος, καλός, πρόθυμος και αγαθός. Ο νεότερος θα λέγαμε σήμερα ήταν κάπως αντάρτης, λίγο αναρχικός, αρκετά μοντέρνος, προοδευτικό, φιλελεύθερος, Ήθελε, κατά λέγεται, να κάνει τη ζωή του. Ζήτησε το μερίδιο της περιουσίας του. Ο πατέρας του δεν του το αρνήθηκε, δεν του έφερε εμπόδια, δεν μπορούσε να τον δεσμεύσει. Αν μπορούμε να πούμε, είχε μία δυναμία. Δεν μπορούσε να περιορίσει κανένα. Το Θεός το ταυταιξούσιο ήταν τέλειο και ολοκληρωμένο. Ο Θεός χάρισε πλήρη ελευθερία, απεριόριστη ακόμη και να Τον αρνηθούν τα πλασματά Του. Σέβεται καταπληκτικά ο Θεός την ανθρώπινη ελευθερία και βούληση. Ο πατέρας της παραβολής είναι ο Θεός. Γνώριζε ο γιος την αγάπη του πατέρα Του. Δεν χρειαζόταν τώρα να την επιβεβαιώσει και επαναδιατυπώσει. Ένας διαφορετικός πατέρας αυτός εδώ. Ποιος πατέρας με τόση άνεση και ευκολία θα έδινε στο μικρό γιο του το μερίδιο της περιουσίας του σήμερα. Ο πατέρας της παραβολής δεν νοιάζεται για το κύρος του, για το τι θα πει ο κόσμο, ότι θα χάσει το στήριγμά του, τον βοηθό του, το παιδί του. Λυπάται για τη φυγή, μα δεν θέλει να την αποτρέψει ενώ μπορεί. Σκανδαλίζει μερικές φορές αυτή η μεγάλη ελευθερία του Θεού. Θα θέλαμε να μας είχε πιο περιορισμένου. Δεν ξέρουμε να εκτιμούμε και να χαιρόμαστε την ελευθερία. Ζητά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του. Ο πατέρας λυπάται για τον αποχωρισμό. Τον έπλασε για να είναι πάντα μαζί. Εκείνος δεν θέλει, τον αφήνει. Δεν του κάνει κήρυγμα πολύ περισσότερο, δεν τον μαλώνει. Ξέρει πολύ καλά πως έχει αυτιά, μα δεν ακούει. Η φυγή τον έχει αναστατώσει. Η αγάπη του πατέρα είναι λίαν αρχοντική. Θέλει πλησίων του αγαπητά παιδιά και όχι σκλάβους και δούλους ανελεύθερους, φοβισμένους, τρομαγμένους. Τον αφήνει να καταχραστεί την ελευθερία του. Αυτό είναι ένα παιχνίδι πολύ επικίνδυνο. Ο ενθουσιασμός, η επιπολαιότητα, η αναζήτηση του άγνωστου, η ικανοποίηση των επιθυμιών και φαντασιών τον κάνουν να μην σκέφτεται τη μεγάλη αγάπη του πατέρα του το τρέχει να φύγει μακριά να μην ενοχλείται από το στοργικό βλέμμα του πατέρα του. Αποχωρίζεται από τον πατέρα αλλά ο πατέρας ποτέ δεν τον αποχωρίζεται. Τον συνοδεύει διακριτική αγάπη του που σέβεται την ελευθερία του. Ο πατέρας δεν θέλει καταναγκαστικά αγκαρεμένου να τον διακονούν. Άφησε ο νέο τη θέρμη της πατρογονική αιστείας τη βέβαιη ασφάλεια τη σίγουρη ησυχία την άνεση και χάρη του πατρικού του. Πήγε στα ξένα, μακριά, στο άγνωστο. Άφησε την αληθινή ψυχαγωγία και πήγε στην περιπετειώδη διασκέδαση. Εγκατέλειψε το αρχοντικό και κατάντησε σε χαμόσπιτα, άστεγος, ακάθαρτος, άσωτος, παράνομος, άδικος, άχαρος. Απέριψε την πατρική εσπλαχνία και συναντήθηκε με τη δαιμονική σκληρότητα απαρνήθηκε τον Θεό Πατέρα και συνεταιρίστηκε με τον εχθρό διάβολο. Κατασπατάλησε την περιουσία του και έμεινε φτωχός, άφιλος, μόνος, έρημος, φοβισμένος, ταλέπωρος, αγχώδης, άφωτος, απογοητευμένος. Στην κατάσταση αυτή ήρθε και μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη που βρισκόταν. Η πίνα θέριζε και τον ίδιο. Αναγκάστηκε να γίνει χειροβοσκός και να ξεγελά την πείνα του με την τροφή των χείρων. Τα τα ξέρετε, είναι γλυκά στην αρχή και στυφά στο τέλος, όπως και η αμαρτία. Με την αμαρτία ο νέος έχασε τη χάρη. Η τη ψυχή του παιδεύτηκε. Δίχως Θεό, ο άνθρωπος πεινά, διψά και είναι μόνος. Πεινά και δίψα ακόρεστη, μοναξιά φοβερή. Δίχως πατέρα, δίχως αδελφό, δίχως φίλους, δίχως καθαρότητα... Δίχω στροφή, δίχως στήριγμα και νόημα τροπιασμένος, πικραμένος, απομονωμένος πελαγωμένος, πίνασμένος, διψασμένος λασπομένος και απελπισμένος Αξιοδάκριτο, αξιολύπητος για την ἐτάνδια του το κυνηγητό της Σιδονής έφεραν υπόφοροι οδύνη. να, τα αποτελέσματα της ασωτίας, της ζωής μακριά από τον Θεό δίχως τη σωτηρία που μόνο εκείνο δίνει η αισωτία βέβαια κατά την Αγιοπατερική ερμηνεία και διδασκαλία είναι πολύ μορφή και πολύ διάστατη. Άσωτος δεν είναι μόνο ο νέος που πορνεύει αλλά και εκείνο που την περιουσία που έλαβε από τον Θεό, τα τάλαντα και τα χαρίσματα, τα σπαταλά για την ευχαριστησή του, την καλοπερασή του, τη φιλαυτία και φιλοδοξία του. Όλοι μα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είμαστε μικροί ή μεγάλοι άσοτοι. Ξεφύγαμε από το αρχοντικό του πατέρα μας και κατοικούμε σε καλύβια και παράγγε μετανάστε, πρόσφυγες, ξένοι, αναισθοί, με πίνα και δίψα, μεγάλη και γεμια πνευματική. Ο νεαρός Άσοτος ζητούσε την ευτυχία και βρήκε τη δυστυχία. Νόμιζε πως ήταν τέλειε ελεύθερος και έγινε δούλος των παθών του, αλυσοδεμένος, εχμάλωτος, ναυαγός στο πέλαγος των θλίψεων». Μέσα στην αθλειότητα βίωσε τη στέρηση της αληθινής αγάπης της πατρικής εσπλαχνίας, όλο το δράμα και την τραγικότητα της πικρή μοναξιά. Οι ιεροκήρυκες της σημερινής παραβολής καυτηριάζουν και ελεηνολόγουν τον άσωτο για την ανταρσία του. Δεν θα τους ακολουθήσουμε, νομίζουμε ήδη αρκετά είπαμε. <ΣΣ> αυτόν εν την με αδελφοί μου απόψε για την παραβολή του ασότου. θα στρέψουμε το λόγο κάπου αλλού και ελπίζω να μην με παραξηγήσετε και να με συγχωρέσετε για την ειλικρινιά μου ο νέος της παραβολής έφυγε από το σπίτι του και δεν μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε στο σπίτι του υπήρχε ησυχία, ασφάλεια κατανόηση, επάρκεια, αγάπη συνεννόηση και στοργή οι νέοι που φεύγουν από τα σπίτια τους σήμερα δεν είναι πάντα καταφύγια και λιμάνια, αλλά ανταριασμένες θάλασσες με συνεχείς συζυγικούς καυγάδες, γκρίνιες, ζηλοφθονίες, καχυποψίες, ύβρις και έλλειψη αληθινής αγάπης. Το παιδί πιο πολύ από την τροφή θέλει τη στοργή. Έρευνες απέδειξαν πως η εγκληματικότητα των νέων πηγάζει κατά πολύ από τη στέρηση της αγάπης των γονέων και από τη διάλυση οικογενειών. Τα παιδικά βιώματα συνοδεύουν πάντοτε τη ζωή στη ζωή του τον άνθρωπο. Η μεγαλύτερη χαρά για το παιδί είναι η ομόνια η ειρήνη και η αγάπη των γονέων του, από τους οποίους αντλεί παραδείγματα. Δυστυχώς η ειρήνη απουσιάζει από την οικογένεια και η χαρά δεν είναι αληθινή και μόνιμη. Η νευρικότητα και το άγχος της πόλης έχει περάσει στα σπίτια. Οι γονεί δεν είναι πάντα, δεν είναι πια ταπεινιδάσκαλοι, υπομονετικοί, προσευχόμενοι, ανεκτικοί και πρόσχαροι. Θέλουν να επιβάλλουν με το στανιό τη σκέψη τους, δεν είναι να διάλογο, αλλά μονόλογο, μονότονο, με συνεχείς παρατηρήσεις, επιτιμήσει, υποδείξει, επιπλήξει και απειλέ. Η ανελικρίνεια, η διακρισία, η ψυχρότητα και η αψυχολόγητη αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί ένα βαρύ οικογενειακό κλίμα. Δυστυχώ και η σύγχρονη ελληνική οικογένεια πάσχει από ανία και πλήξη, καχυποψία και κατήφια. Νομίζετε ότι είμαι υπερβολικό, μα έρχονται στο Άγιον Όρο παιδιά και μας παραπονούνται. Φτάνουν σύζυγοι με δάκρυα λέγοντα πω δεν ανέχονται άλλο τη γλώσσα τη γυναίκα του που κάνει και τη χριστιανή. Παραπονούμεθα για την ελληνική νεολαία με πρόχειρα λόγια. Παραπονούνται οι γονεί που απουσιάζουν τα παιδιά πολύ από το σπίτι, που αργούν να επιστρέψουν το βράδυ. Δεν έσκυψαν μέσα του να δουνε μήπω φταίνει λίγο και οι ίδιοι. Ξέρετε, δεν με καλούν πια να μιλήσω στι σχολέ γονέων γιατί υποστηρίζω πιο πολύ τα παιδιά. Δεν λέω ότι δε φταίνε και τα παιδιά, όμως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί και απαιτητικοί από τους μεγάλους, από τους γονείς. Γιατί θέλουν να απομακρύνονται οι νέοι τόσο πάντα από τα σπίτια τους. Μήπως θα μπορούσαμε να μιλάμε και για σου τους γονείς. Μήπως τους νέους απομάκρυνε η διαφορία του πατέρα και η παραξενιά τη μητέρα μήπως τους κυνηγούσε το πάντα αυστηρό βλέμμα του Κυρίαρχου Πατέρα ας αναρωτηθούμε με φόβο Θεού και ας απαντήσουμε στον εαυτό μας με κάθε δυνατή ειλικρίνεια η περίοδος αυτή της αρχής του Τριωδίου είναι γεμάτη από βαθύ νόημα και περιεχόμενο ποιότητος σημαντικής και ουσίας εξαιρετικής οδηγεί τον πιστό σε ωφέλιμη περισυλλογή και μετάνοια Κατάντησε η περίοδος αυτή η κατανυκτική και αγία, χώρα μακρινή, έρημη από χάρη που αναζητά τη χαρά στην πρόσκαιρη δονή, το ξεφάντομα και το ξεγέλασμα, τη μασκοφορία και το ξενύχτη, την ασούτια και την κρεπάλη. Ο άσωτος χειροβοσκός ιοπηλά διδάσκει παρουσιάζοντας το ηκτρό του. Να τα αποτελέσματα της ανταρσίας, της φυγής του ξενιτεμού τη ζωής δίχως περιορισμούς και εφραγμούς. Μέσα από το τέλμα, μέσα από το βούρκο, μέσα από την τρομερή εκείνη εξουθένωση, νοσταλγή τη θαλπορή του, του οικογενειακού του περιβάλλοντος, αναπολύει κυρίως τον στοργικό του πατέρα. «Ει σε αυτόν δε η ανάμνηση της αθότητος τον επέ, επέστρεψε στον εαυτό του. Η αμαρτία τον έκανε να ζει, ως εκτό αυτού. Ξεμεθά, ξυπνά πολύθαργο, η μνήμη Τον βοηθά. Η χάρη του Θεού δεν εγκαταλείπει τελείως ποτέ τον άνθρωπο. Αποφασίζει να επιστρέψει εκεί που έφυγε. Δεν ήταν πλασμένος για τα τόσο χαμηλά. Η ανάμνηση της πατρικής αγαθότητος τον κάνει να επιστρέψει. Από την αθλειότητα που ζει είναι προτιμότερη μια ζωή υπηρέτου στο πατρικό Του. Αυτή η μεγάλη αγάπη του πατέρα τον συνόδευε πάντοτε. Δεν τον έκανε να τη και να απογοητευτεί. Ήταν απόλυτα σίγουρος και βέβαιος για την αγάπη του πατέρα του. Αυτό τον έσωσε. Τον έσωσε ακόμη η μη εργοπορία και η μη αναβολή. Η σωτήρια σκέψη έγινε αμέσω πράξη. Δεν είχε να ετοιμάσει αποσκευέ. Επέστρεφε γυμνός, φτωχός, βρωμερός, μετανοημένος αυτό ήταν και το πιο σημαντικό η μετάνια του αποδεικνύεται από την άμεση αποφασιστικότητά του και τα λίγα λόγια που ετοίμασε να πει δίχους αναλύσει περιγραφές και δικαιολογίε. λόγια λιγοστά ειλικρινή ατόφια γνήσια και γκάρδια η καλή εξομολόγηση δεν θέλει φλοιερίες αρκεί το αληθινό ήμαρτον Αποφασίζει να επιστρέψει όχι ως γιος, αλλά ως υπηρέτης. Κακή αναχώρηση και καλή επιστροφή. Η επιστροφή θέλει ταπείνωση. Η ταπείνωση δίνει μετάνοια. Ξέρει καλά που επιστρέφει ο άσωτος. Δεν αμφιβάλλει διόλου για τη μακροθυμία και σπλαχνιά του πατέρα του. Ελπίζει στην αγάπη του. Δεν λαθεύει. Πιστεύει ότι θα τον συγχωρήσει. Δεν αστοχεί παίρνει το δρόμο της επιστροφής με σταθερό βήμα και δάκρυα μετανία. τα δάκρυα τον δροσίζουν τον καθαρίζουν τον ωρεοποιούν επιστρέφοντας αντικρίζει θέαμα πρόσμενο και εξαίσιο από μακριά βλέπει τον πατέρα του στο κατόφλι της εξώθυρας να τον αναμένει πού ήξερε ο πατέρας ότι εκείνη την ώρα θα επιστρέψει και τον περίμενε μα από την ώρα που έφυγε τον ανέμενε τόση ήταν η αγάπη του έτσι, λέγουν οι Άγιοι Πατέρε, η Ευαγγελική αυτή περικοπή, μόνο, μόνο αυτή η Ευαγγελική περικοπή, αν από όλο το Ευαγγέλιο, αρκούσε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η δε παραβολή δεν θα έπρεπε να λέγεται του Ασότου αλλά του Εσπλάχνου Πατέρα. Η Μετάνια έφερε από μακριά κοντά τον Άσοτο. Ο Πατέρα εξέρχεται προ υπάντησή του. Δεν τον αναμένει ελεγκτικά ακίνητος αγέροχο αυστηρός. Βαδίζει προς το μέρος του. Θέλει να συντομεύσει έστω και λίγο όσο γίνεται την τελευταία απόσταση. Ανοίγει την αγκαλιά του. Τον αγκαλιάζει. Τον αγκαλιάζει ανεπιφύλακτα. Δίχως κανένα παράπονο όχι απλά τον ασπάζεται τον κατασπάζεται και κατεφύλισεν αυτόν. Δεν τον λυπάται με οίκτο. Δεν τον δυσκολεύει. Δεν του θυμίζει το λάθος του, δεν του λέει πώς κατάντησε, δεν του μιλάει για την αλλοιωσή του. Αυτή η αρχοντιά του πατέρα είναι απαράμιλη, στη συνταρακτική, μοναδική και συναρπαστική. Ο γιος συγκλονίστηκε από την απρόσμενη υποδοχή. Γνώριζε ότι τον αγαπούσε ο πατέρας του, αλλά δεν είχε καταλάβει ότι τον λάτρευε. Αγωνίζεται με τρεμάμενη φωνή από τον συγκλονισμό της πλημμύρας της Θείας Αγάπης να καταθέσει τα φτωχά λόγια που έχει ετοιμάσει. Πατέρα, αν μπορώ και μου επιτρέπει να σε λέω πια πατέρα, Ήμαρτον, συγχώρεσέ με. Έκανα πράγματι μεγάλο λάθος. Δεν μπορώ να είμαι πια παιδί σου, ας γίνω υπηρέτης σου. Αυτό καταδικάζομαι, αυτοαποκληρώνομαι, είμαι ανάξιος, είμαι εσχρός, Αγάπησα τα αμαρτωλά πάθη, αποστράφηκα τις αρετές, κατεφρόνησα τα αγαθά. Ο πατέρας άκουσε καλά τα λόγια της ηλικρινούς μετανοίας του παιδιού του και φράνθηκε χαρά μεγάλη, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο φιλάνθρωπος και φιλότεκνος και είπε στους υπηρέτες να τον πλύνουν, να τον καθαρίσουν, να τον στολίσουν και να γίνει πανηγύρι για την επιστροφή του γιατί ήταν νεκρός και αναστήθηκε ο χαμένος στην πικρή περιπέτεια της ξενιτιάς. Υπάρχει η δύναμη της ιότητος και της πατρότητος. Ήταν αυτός γιος και είχε πει στην αρχή πάτερ και όταν έφευγε και όταν γύρισε. Και αυτός ήταν πατέρας, δεν ήθελε να στραπατσάρει το παιδί του, έστω και αν υπήρχε ο κίνδυνος του χαμό, του θανάτου του ίδιου του παιδιού του έδωσε την επικίνδυνη και σωτήρια αγωγή της ελευθερίας καλυπτοντάς τον με την άπειρη αγάπη την αγάπη του πάντοτε και νίκησε η πατρική αγάπη τον θάνατο και άναψε τούτη η χαρά το πανηγύρι που θείεται το μόσχος ο σιτευτός αυτός ο μόσχος λένε οι πατέρες ότι είναι ο Υιός του Θεού και το πανηγύρι η Θεία Λειτουργία η σύναξη και η ζωή της Εκκλησίας όπως λέγει ο προηγούμενος, αρχιμανδρίτης Βασίλειος Ιβηρήτης. Για κάθε το υπάρχει μετάνοια και σωτηρία. Ο ουράνιος πατέρας πάντα αναμένει. Δεν κουράζεται να περιμένει. Δίνει πολλέ ευκαιρίες για αυτή τη σωτήρια επιστροφή. Ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να του σώσει και να έλθουν σε επίγνωση. Δεν φτάνει όμως μόνο Αυτό. Θέλει απαραίτητα και ο κάθε άνθρωπος να θέλει να σωθεί και να κάνει κάτι γι' αυτό και να το δείχνει με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να μη συγχωρεί ο Θεός, όσο μεγάλη κι αν είναι. Διαφορετικά θα φαινόταν πιο δυνατός ο δαίμονας και θα ματαιωνόταν το σχέδιο της σωτηρίας. Δεν θα σωθούν, μόνο αυτοί που πεισματικά και δεν θέλουν να σωθούν. Το αμάρτημα της αμετωνισίας αποτελεί και τη φοβερή βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Κανείς λοιπόν αμαρτωλός ποτέ να μην απελπιστεί. άσωτος μας παρακινεί σε επιστροφή Η πράξη του είναι η καλύτερη διδαχή προς μίμηση. Ο μετανοημένος άσωτος εισέρχεται καθαρός, φωτεινός, χαρούμενος στο πανηγυρικό τραπέζι του σπιτικού του Ο πατέρας του για τη μετάνοιά του τον αποκατέστησε πλήρως Έτσι μιλάμε για Άγιο άσωτο. Γιατί Γιατί είχε μεγάλη ταπείνωση και αληθινή μετάνοια και σώθηκε Κατά την επιστροφή του ασότου, απουσίαζε εργαζόμενος στα κτήματα ο μεγαλύτερος αδελφός του. Επιστρέφοντας και αυτός κατάκοπος απρόσμενα παρατηρεί, αλλαγεί και ρωτά ένα μικρό υπηρέτη τι ακριβώς συμβαίνει. Εκείνος με τη σειρά του εξιστορεί τα καθέκαστα. Το πιο φυσικό θα ήταν να χαρεί και να τρέξει, να τον ασπαστεί και να συμφάγει και να συγχαρεί για την έκτακτη επιστροφή και τη μεγάλη αυτή ευλογία. Αντίθετα, παρουσιάζει εικόνα αρκετά θλιβερή. Οργίζεται ο Δίκιος, θυμώνει ο καλός, ζηλοφθονεί ο αδελφός. Αυτός που θεωρούνταν ότι μισούσε τις ειδονές, οδυνάται, νικέται από το κακό. Η οργή του ήταν τόσο μεγάλη που δεν ήθελε να μπει στο σπίτι του. Πληροφορείται ο πατέρας την κατάσταση του μεγαλύτερου γιού του και εξέρχεται όπως εξήλθε για την προϋπάντηση του ασώτου, για την υποδοχή του δίκαιου και προσπαθεί με όλη του την αγάπη και κατανόηση να τον πείσει να εισέλθει στη χαρά του οίκου τους για την επιστροφή του από λολό το του, του αδελφού του. Αδυνατή να τον πείσει ο πατέρας. Το πάθος έχει κυριεύσει τον πρεσβύτερο αδελφό. Δεν θέλει που δεν είναι να εισέλθει και να συνέφρανθεί μετά τον άλλον. Επιμένει στην αδικαιολόγητη άρνησή του πεισματικά. Καταντά... Ακατανόητος. Εκφράζει με πόνο την πίκρα του. Γίνεται απαιτητικό, φιλόνικος, αφιλάδελφος, ζηλιάρης, φωνερό, σκληρόκαρδος, θρασή και ασεβής. Δεν κάμπτεται ουδόλως τα παρακάλια του πατέρα του. Αισθάνεται προδομένος, αδικημένος, προσβλημένος και θυγμένος. Η παραβολή κλείνει αγαπητοί μου δίχως να μα πει ότι τελικά πίστηκε ο πρεσβύτερος Υιός και εισήλθε στο σπίτι. Μάλλον δεν εισήλθε. Αν εισήλθε θα λεγόταν οπωσδήποτε. Τραγικό φαινόμενο. Το καλό, υπάκουο, φρόνιμο, ήσυχο του σπίτιου παιδί παρουσιάζεται μισάδελφος, αμετάπιστος, Ζηλόφθονο, υποκριτής και πείσμονα. Έκρυβε πάθος, έπαιζε κρυφτό. Είχε μάσχα, είχε αυτάρκεια, είχε αυτοπεποίθηση, απαιτητικότητα. Δεν είχε ταπείνωση και δεν είχε αγάπη. Φοβερό, ήταν αμετανόητος. Ήταν πιο άσωτος από τον άσωτο. Αυτό είναι τελικά αδελφοί μου άσωτος. Παρουσιάζει στοιχεία της νοοτροπίας του Φαρισαίου, της παρελθούσης παραβολής. Οι Φαρισαίοι εξοργίζονταν στη στάση του Χριστου απέναντι των αμαρτωλών. Ενοχλούνταν και δεν έκρυβαν καθόλου την αντίδρασή τους. Ο πρεσβύτερος ιός αγαπητοί μου αδελφοί είναι ένα φοβερά τραγικό πρόσωπο. Προσέξτε παρακαλώ. Ζητά ανταμοιβή για την εργασία του. Καυχαίται για την ηθική του μεγαλοσύνη και αισθάνεται ασύγκριτα καλύτερος του αδελφού του. Δεν έχει καμία διάθεση να συμμετάσχει στη χαρά του πατέρα για την επιστροφή του χαμένου αδελφού η συμπεριφορά του πρεσβυτέρου αδελφού είναι απαράδεκτη, απάνθρωπη αποκαλύπτει το μεγάλο εσωτερικό του κενό την ψυχική του ανισορροπία την πνευματική του ανοριμότητα τη σκληρότητα της καρδιάς του δεν επηρεάστηκε διόλου από τη φιλοστουργία του πατέρα του δεν μαθήτευσε στην αγάπη του τα γεγονότα τον ξεσκέπασαν τον ξεμασκάρεψαν τον παρουσίασαν γυμνό από κάθε αρετή. Συνηθίζεται οι ανήθικοι να μιλούν πολύ για ηθική και οι για κρυβή τήρηση της παραδόσεως. Οι δικαιούντες σε αυτούς θέλουν ένα τιμωρό Θεό των αμαρτωλών και βραβευτεί των κατακτήσεών τους. Ο Θεός βραβεύει τη μετάνοια και αγαπά υπέρμετρα την ταπείνωση. Έχουμε δύο του Ιού τελικά... Ο πρώτος, ο νεότερος, μετανοεί και επιστρέφει με δάκρυα στο σπίτι του. Ο δεύτερος, απρόσμενα, καταφαίνεται άσωτος, δίχως να απομακρυνθεί από το σπίτι του, ασωτεύει στην αυλή του, στο λογισμό του, κάνει σπήλαιο ληστών την καρδιά του. Μάλιστα, ο δεύτερος δεν εισέρχεται καθόλου στο σπίτι του. Κρίμα. Αυτοαδικήθηκε, αυτοκαταδικάστηκε, απομονώθηκε, Πνίγει και στους λογισμού του Πάνω από τους δύο γιους υπάρχει ο φιλόστοργος πατέρας κατανικτική και συγκινητική υπέρμετρα η όλη παρουσία του Σέβεται την ελευθερία και τον δύο Δεν καταπιέζει κανένα Δεν επιμένει, δεν φωνάζει, δεν απειλεί Αναμένει ελπιδοφόρα Τρέχει πρώτος να σπαστεί τον μετανοημένο επιστρέφοντα Άμετρη η χαρά του μεγάλη λύπη του για το πείσμα του πρεσβύτερου ιού του. Ας μας μείνει ανεξίτηλη η εικόνα αυτή της πλήρους αγάπης του ουράνιου Πατέρα μας. Θα μας είναι χρήσιμη στις πτώσεις μας. Ο αναμένον με ανοιχτές πάντα πατέρα θα μας παρακινεί για σημαντικές και σωτήριες αποφάσεις επιστροφής. Η απαράμιλη αυτή η εικόνα δίνει θάρρος και δύναμη σε πολλούς παρασυρμένους. Η παρουσίαση ενός αυστηρού, θυμωμένου, ταραγμένου και εκδικητικού Θεού δεν είναι αδελφοί μου καθόλου ορθόδοξη. Η μετάνια δεν δίνει απλά άφεση αμαρτιών αλλά και κοινωνία με τον ζώντα Θεό, συμμετοχή στη χαρά της ουράνιας βασιλείας του από αυτή τη ζωή δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Η ποιότητα, το μέγεθος, η αξία και η γνησιότητα της φιλοθείας μας Κρίνεται και εξαρτάται από την ολόσχερή και θυσιαστική φιλανθρωπία και φιλαδελφία μας. Ο πρεσβύτερος Υιός της παραβολής είναι ένα σκέτο στιγνό και ακέραιος Φαρισαίος. Απαιτεί από τον Θεό να τιμωρεί τους αμαρτωλούς και να δικαιώνει τους ίδιους. Ο Άγιος άσοτο μοιάζει με τον Όσιο τελώνει της περασμένης παραβολή μετανοημένοι, ταπεινοί, ήσυχοι, φρόνιμοι, ένδακροι, αθόρυβοι, αληθινοί και δύο. Τους αγαπάμε γιατί τους μοιάζουμε. Μας λένε πως έχουμε φιλάνθρωπο πατέρα, που δεν μας ξεσυνερίζεται και πάντα μας αναμένει, δίνοντάς μας πολλές ευκαιρίες. Είναι γλυκά και ωραία τα δάκρυα της μετανοίας. Της λοφθονίας είναι πικρά και άχαρα. Μπορούμε να κλαίμε στο κελί μας, αλλά οκνεύουμε, δεν θέλουμε. Τα δάκρυα μουλιάζουν την πέτρινη καρδιά μας, μας κάνουν οι λαρούς πιο θερμά προσευχόμενους. Τα δάκρυα σώζουν, μας πλένουν, μας ξαναβαπτίζουν, μας καθαρίζουν καλά. Όχι δάκρυα συναισθηματικά, νοσηρά, ενώ στραπατσαρισμένο εγωισμό, αλλά άκοπα θερμά καρδιακά κατά του έξοχους νηπτικούς πατέρες. Δάκρυσε και ο τελώνης και ο άσωτος. Ο Φαρισαίος και ο Πρεσβύτερος Υιός δεν δάκρυσαν καθόλου. Γιατί, γιατί είχαν εγωισμό. Ο εγωισμός δεν αφήνει να δακρύσεις. Δεν χρειάζεται, σου λέει, δεν είναι ανάγκη, δεν είναι πράξη γενναία. Το Άγιο Πνεύμα δίνει τα λιθινά δάκρυα στον ταπεινά προσευχόμενο. Ο Πρεσβύτερος Υιός είχε κάποια καλά πάνω του. Δεν είχε όμω αγάπη. Η βασική αυτή έλλειψη του κλεβε και το κέρδο των καλών του άνθρωπος του Θεού δίχως αγάπη δεν υπάρχει πίστη και καθαρός βίος δεν αρκούν δίχως την αγάπη η έλλειψη αγάπης έκανε τον μεγαλύτερο αδελφό να μη χαίρεται που βρέθηκε ένας χαμένος και να στήθηκε ένας νεκρός και μάλιστα ο αδελφός του τα βάζει με τον ίδιο τον πατέρα του τον θεωρεί άδικο, σπάταλο, υπερβολικό απλοχέρι και μονομερή θέλει αυτός να κάνει ό,τι θέλει τον πατέρα του δεν θέλει να καθοδηγείτε, θέλει μόνο να καθοδηγεί. Δεν υποπτεύεται ότι έχει ο ίδιος ανάγκη μετανοίας, ότι έχει ανάγκη αγάπης, γιατί αν ο Θεός του φερθεί αυστηρά θα πρέπει να καταποντιστεί. Λυσμονά αδελφοί μου ο δυστυχισμένο πρεσβύτερος υιός, ότι ο πατέρας του είναι η όντω αγάπη αγάπη, η αυτοαγάπη, η αυτοαγαθότητα και η δικαιοσύνη του είναι διαφορετική από των ανθρώπων. Δεν έχει καταλάβει καλά τόσα χρόνια τι πατέρα έχει. Συμβαίνει μερικές φορές να ζούμε χρόνια μέσα στην εκκλησία και να μην έχουμε πάρει χαμπάρι για το τι ακριβώς συμβαίνει. Να μένουμε σε εξωτερικά σχήματα και τύπους και ούτε καν να υποψιαζόμαστε το βάθος, την ουσία. Μπορεί και εμείς να μην ακόμη έχουμε νιώσει βαθιά στην καρδιά μας Ποιανού πατέρα παιδιά είμαστε ακριβώς και να μένουμε επιφυλακτικοί με εμψήμερη σχολαστική απρόσεκτοι και εντελώς τυπικοί. Θα ήταν πολύ τολμηρό να ρωτήσω εμείς με ποιο γιο είμαστε με τον νεότερο ή με τον πρεσβύτερο Α ελέγξουμε μόνοι μα ευθαρσός και αυστηρό τον εαυτό μας μη βιαστούμε να απαντήσουμε μην νομίζετε πω είναι εύκολη η απάντηση. Άλλοτε πάμε από τη μία πλευρά κι άλλοτε από την άλλη. Κάποτε αντιπροσωπεύουμε ή εκπροσωπούμε τον ένα ή τον άλλο. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή και προσευχή. Να μα φωτίσει ο Θεό να διακρίνουμε την κατάστασή μα. Έχουμε ανάγκη φωτισμού για να δούμε ξεκάθαρα ποιοι ακριβώ είμαστε. Ο Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ο διαπρίσιος κηρυκάς της χάριτος και του φωτός συνέχεια έλεγε «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Χρειάζεται γνώση, επίγνωση, αυτογνωσία, αυτοκυριαρχία και θάρρος για να δούμε κατάματα τον εαυτό μας και να τον αντιμετωπίσουμε άφοβα. Θα αντέξουμε, θα αντέξουμε άραγε, στη θέα της πνευματικής μας γύμια. ή θα το βάλουμε στα πόδια μπαίνοντα σε μια έστω καλή δραστηριότητα για να ξεγελάμε τον εαυτό μας ότι τάχα κάτι κάνουμε και κάτι προσφέρουμε είμαι θα ετοιμοί να αντικρίσουμε την καινότητα και τη φτώχεια μας που την έχουμε σκεπάσει με κάποια στολίδια στολίδια γνώσεων και τρόπων και εξαπατούμενιωτε τους ανθρώπους χρειάζεται γενναιότητα η αντιμετώπιση του εαυτού μας αν αυτή την είχε κάνει Νωρίς ο νεότερος δεν θα είχε οδηγηθεί σε εκείνη τη μακρινή χώρα του λοιμού και των ξυλοκεράτων. Αν έγκαιρα και έγκαιρα είχε καταδυθεί εντός του ο πρεσβύτερος θα είχε ανακαλύψει τις ρίζες παθών που τον έκανα να μείνει έξω του νυμφόνους Χριστού. <Τι> Υπότιτλοι AUTHORWAVE Και yeah, yeah. Οβεμε Enν στα βρό τα σαγρτσουν χή Τα εστιαλίτια. Μιλάμε αγαπητοί μου αδελφοί απόψε για την παραβολή του Ασώτου. Η εποχή μας όμως δεν βοηθά καθόλου. Οδηγεί σε μία συνεχή εξωστρέφεια και όχι σε μία υγιή εσωστρέφεια, ένα αυτοέλεγχο και μία ουσιαστική αυτοπαρατήρηση. Έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος αν δεν ασωτευει εξωτερικά, ασωτευει φοβούμε εσωτερικά με το να αυτοδικαιώνεται συχνά και να αυτοθεώνεται πυκνά, να πάσχει στον επάρτο ατομισμό και την δαιμονική απομόνωση. Το πολύ τραγικό είναι να ζει κανείς αδελφοί μου εντός της εκκλησίας και να είναι μάλλον εκτός, όπως ήταν ο πρεσβύτερος Υιός και να μη συμμετέχει του εξαισίου και υπερφιούς συμποσίου της πίστεως. Ο Θεός Πατέρας υπομένει, ανέχεται, ελπίζει, αναμένει, δίνει ευκαιρίες πολλές και συχνές, δεν μαλώνει τα παιδιά του, δεν τα ξεσυνερίζεται όπως είπαμε, δεν τα αποδιώχνει. Τους καλομιλά, τους κατανοεί, τους συμπεριφέρεται ευγενέστατα, λεπτότατα και άψογα. Η στάση του μας συντρίβει όλους. Η αγάπη του μας αναστατώνει αναστάσιμα. Με ένα τέτοιο πατέρα δεν δικαιολογούμαστε καθόλου να καθυστερούμε μακριά και έξω από το σπίτι του, Καλούμεθα σε επιστροφή άμεση στο σπίτι μας, στον εαυτό μας. Όλοι να τοποθετηθούμε όπως πρέπει, όπως αξίζει. Οι πατέρες, οι οικογενειάρχες, οι γονείς, οι δάσκαλοι, να ανέχονται τα παιδιά, να τα ρίχνουν στο φιλότιμο που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, να τα διδάσκουν με το βιωμένο και φωτεινό τους παράδειγμα καλύτερα, να υπομένουν, να ελπίζουν, να προσεύχονται να μην αποθαρρύνονται εύκολα. Το ίδιο επιτρέψτε μου να πω και οι πνευματικοί πατέρες, οι υπημένες. Να μην θέτουν δυσβάστακτα φορτία κατά το Ευαγγέλιο. Να μην λένε ό,τι δεν πράττουν. Να μην ελέγχονται από τα λόγια του. Να μην ταράζονται τόσο από τι ανυπακούε. Αλλά α αυξάνουν πιότερο θαυματουργή πάντα προσευχή Είναι μεγάλος ο πόνος γνωρίζουμε του και να μην ακούνε, να μην υπακούν να παραστρατούν και να γριεύουν τα παιδιά του Χρειάζεται πράγματι μεγάλη υπομονή Μπορούν να επιστρέψουν να μετανοήσουν να γίνουν πιο καλοί και από τους νομιζόμενου καλούς Ο πατέρας ή η μητέρα δεν υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να μένουν αδιάφοροι εντελώς απέναντι των παιδιών τους για οτιδήποτε συμβαίνει δεν θα πρέπει ασφαλώς οι γονείς πάντοτε να είναι με πλήρη ανοχή συγκατάβαση εύκολη και συγκατάθεση και να δικαιολογούν πάντα τα παιδιά τους και να τα θεωρούν μάλιστα τα εξυπνότερα και τα καλύτερα του κόσμου χρειάζεται και διακριτική αυστηρότητα από αγάπη ούτε λοιπόν καλή είναι η διαφορεία Ούτε η άκρη πήγε, αλλά ούτε και η σκληρή και μόνιμη αυστηρότητα των μεγάλων προς τους μικρούς. Με τον τρόμο, τον φόβο και τη συνεχή απειλή δεν έχουμε τόσο αγαπητοί μου αγαθά αποτελέσματα. Με το να ρίξουμε τα παιδιά στο φιλότιμο, να επενέσουμε με μέτρο τις επιτυχίες τους είναι καλό. Ας τα αφήσουμε να πουν τη γνώμη του να λάβουν κάποιες πρωτοβουλίες να ανοίξουμε μαζί τους επιτέλους ένα διάλογο. Μην νομίζουμε πάλι το ότι είναι πάντα κοντά μας, είναι δειγμα Ο πρεσβύτερος ιός κοντά ήταν, εργατικός ήταν, υπάκουος ήταν, αλλά ήταν τελικά αταπείνωτος, αμετανόητος, ισχυρό απαιτητικό, απαιτητικός, ζηλόφθονος και αφιλάδελφος. Καλώς δεν είναι κάποιος όταν απλά κάνει το δικό μας και ικανοποιεί έτσι τον κρυφό εγωισμό μας. Μερικοί, ας το πούμε και αυτό, είναι εποιηκείς για να είναι εποιηκείς, για να περνάνε καλά και μερικοί είναι υπεράγανε αυστηροί για να είναι αυστηροί και να περνάνε πάλι καλά. Δεν νοιάζονται για την προκοπή τόσο του άλλου, δε φοβούνται τόσο τον Θεό, λογαριάζουν μόνο δυστυχώς τον αγαπητό εαυτό τους υπάρχει έτσι θα λέγαμε αυστηρή επιοικία και επιοικής αυστηρότητα και δεν παίζουμε με τα λόγια και η μία και η άλλη σημασία έχει να μην είναι από ανθρωπαρέσκεια αλλά από πραγματική φιλοθεία και φιλανθρωπία χρειαζόμαστε τη φιλάνθρωπη αυστηρότητα αρκετή Αρκετά. Τελικά ένας άσωτος μετανοεί και γίνεται Άγιος και γίνεται πανηγύρι στον ουρανό και τη γη και χαρά σε όλη την εκκλησία Ένας παλιδίκιος υποκρίνεται αγιότητα μολύνεται από την ψευτοαγιότητα πιστεύει ότι κάτι είναι και έχει απαιτήσει για αναγνώριση και σεβασμό και είναι αυτός ο άσωτος, ο αμετανόητος που δεν μετέχει στη χαρά των άλλων και πάσχει τρομερά στη μοναξιά της εγωπάθειάς του και πρόωρα ζει, θα λέγαμε, το μαρτύριο της κολάσεως. Ο πατέρας, ο γεννητορά μας, ο πλάστης και Θεός μας μας πονά και συμπονά αληθινά, μας αγαπά και μας υπεραγαπά εξαίσια, μας φρονιματίζει και σώζει και λυτρώνει. Τους άσο τους κάνει αγίους. Τους υποκριτές υπομένει και τους βοηθά παρακλητικά να διορθωθούν, δίχως να τους εξαναγκάζει βέβαια ποτέ για να μετανοήσουν και σωθούν. Αδελφοί μου αγαπητοί, μη εύκολα παρακαλώ καταδικάζετε τους άσο τους. Μη εύκολα αναγνωρίζετε κάποιους αγίους. Οι ψευτοάγιοι εξαπατούν και καταραίων. Έχουμε όλοι, μα όλοι, ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη από μετάνοια. Μετάνοοι όμως ειλικρινοί για να έχουμε αγιότητα λιθίνη. Η πατρική αγκαλιά είναι ανοιχτή και αναμένει πάντα όλους τους μετανοημένους να τους καταφυλίσει, να τους ενδύσει η χιτόνα φωτεινό, να τους υποδίσει υποδήματα ισχυρή ειρήνης, να τους φορέσει το πολύτιμο δαχτυλίδι και να τους στείλει στον κόσμο να αναγγείλουν τα μεκαλία της αγάπης του ο Όσιος Τελώνης και ο Άγιος Άσοτος αυτό κάνουν μιλούν με έργα για πραγματική μετάνοια για ζωηφόρα αγιότητα ας τους ακολουθήσουμε ας τους μιμηθούμε για να ζήσουμε τον παράδεισο από τώρα ε, πριν κλείσουμε αγαπητοί μου αδελφοί ήθελα κάτι ακόμη να πω και για πολύ λίγο υπομείνατε. Μιλώντας κάποτε για τον Όσιο Τελώνη και για τον Άγιο Άσοτο, είδα αρκετούς να παραξενεύονται, να τους χαλάω το πώς τους είχαν τοποθετήσει μέσα τους. Είναι εύκολο να κατακεραυνώνουμε τον Τελώνη είναι εύκολο να στιγματίζουμε τον άσωτο Όπως προείπα δεν βλέπουμε βαθιά μέσα μας Μήπως στοιχεία Στοιχεία Του Φαρισαίου ή του πρεσβύτερου δελφού Υπάρχουν αρκετά μέσα μας Και ικανοποιούμεθα Με το να μιλάμε για παλιοκοινωνία Για άσχημο κλίμα που επικρατεί Για ταραχμένη εποχή για ανάξιους αρχηγούς και τα, και τα λοιπά γνωστά και πολύ γνωστά πολύ καλά ε, σε όλους σας. Όλοι είμαι θα αμαρτωλοί και είμαι θα συναμαρτωλοί μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν όπως είπα χρειάζεται αυτή η ειλικρινή πραγματική βαθιά η μεγάλη μετάνια. Αυτή τη μετάνοια έδειξε ο Τελώνης της πρώτης. Που άρχισε το τριώδιο. Και αυτή τη μετάνοια τη μεγάλη και υψηλή και ωραία και ιερή είναι ο κύριος ήρωας της παραβολής που ακούσαμε την περασμένη μόλις Κυριακή του Ασότου Ιού που επιστρέφει με θαρετά βήματα στην οικία του, στο πατρογονικό του, γιατί γνωρίζει ότι εκεί τον περιμένει ο αγαθό πατέρα του. Μη φοβόμαστε λοιπόν την μεταμέλεια, την μεταστροφή, την επιστροφή. Χρειάζεται γενναιότητα, χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται μελέτη του εαυτού μας. Ας ανακαλύψουμε μέσα μας σκοτώνοντας τον Φαρισαίο και τον πρεσβύτερο. Υιό, ας ανακαλύψουμε τον Τελώνη και τότε θα δούμε ότι πρόκειται για όσιο. Ας ανακαλύψουμε τον επιστρέφοντα. Τον επιστρέψαν τα άσωτο. και τότε θα δούμε πολλά στοιχεία της αγιότητός Του γιατί ο Θεός δεν θα μας κρίνει αδελφοί μου γιατί πέσαμε αλλά γιατί δε σηκωθήκαμε. Δεν θα μας κρίνει γιατί αμαρτήσαμε αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε. Με αυτές τις λιπτές, τις απλές αλλά θερμές και εγκάρδιες σκέψεις σας ασπάζουμε εν Κυρίω και σα εύχομαι Καλό ταξίδι στην ωραία θάλασσα του Τριωδίου που άρχισε. Ευχαριστίες τον Ιχολύπτη κύριο Θανάση Παντελιώ για την σημαντική συνδρομή του. Καλό σας βράδυ. Ο Θεός μαζί σας. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. Λόγι από τον Ιερό Άθωνα με τον μοναχό Μωυσή αγιοριτή.